Τι πάθατε, ήρθε ο νονό, Άξιο κύριε Γεωργιάδη, πάντα άξιο. Τρεώνετε αυτό τα μπουτσα λεγόμενα. Τα μπουτσα λεγόμενα. Γουρούνια! Σας, και χαρά σα στην Ελληνοφιλήνια τη Πέμπτη. Με τα boots for walking. Πολλά από χθε έχουν υποθεί πάρα πολλά γύρω από τα boots Τα γουρούνια και αυτή την αντιπαράθεση έτυχε να τη βλέπω live χθε το μεσημέρι. Ήμουν στο σπίτι και λέω να βάλουμε βουλή. Να δω τι γίνεται. Ξεσάλωμα. εκτός το, ελέγχου. Το επίπεδο υποθέτω σε Το καλά επίπεδο. Στάδια, έτσι, κατρακυλάει. Κατρακυλάει κάθε συνεδρία είναι και χειρότερη. Κατρακυλάει συνεχώ. Θα λέγε ότι είναι πάτο. Όχι. Στο βήμα τη Βουλή. Δεν ξέρω τι είναι πάτο. Δεν μπορώ να σου ορίσω κάτι. Δεν πια. φτάσει εκεί. Δεν, όχι, δεν μπορώ να σου ορίσω γιατί κάθε φορά είναι κάτι άλλο που το ξεπερνάει. Και έλεγε ο Άδωνε χθε που μιλάει δεν θα μιλήσω δυνατά γιατί όπω κουρλέτει από κάτω μιλάς δυνατά. Μα εκνευρίζει κάπω και έριξε κάτι γκαζιέ μέχρι που βράχνιασε την πορεία. Α, για σπάσαι που το έκανε έτσι. Και είπε για τα περίφημα μπουτ. Δεν πρέπει στην πολιτική μας αντιπαράθεση, κύριε Βούτσι να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Δεν θα γίνουμε γουρούνια. Επειδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βάλει στη λάσπη. Σας έχει παρασύρει το Twitter και το Facebook. Πληρώνετε αυτό τα μπούτσα λεγόμενα, τους έτου λογαριασμούς, να πετούν λάσπη. Τώρα μεταξύ αυτά είναι bots. Bots. Ναι, έτσι λέγονται. Bot. bot. Jenny Bots που λέμε. Ναι, Jane Bots. <laughs> Αυτό τα λέει μπότι, είναι από το, το, bot. ρο, απ το ρομπότι. Στα ρομπό, ελληνικά μποτάκια έχει, ε, ναι, ναι, έχει ναι. γίνει η λέξη, έχει ενσωματώθει πλήρω. Το είπε Μπούτς. Εποθυ... Θυ... θυμίζει και χασάπι. Ναι, θυ... θυμίζει πολλά, γιατί βγάζει ήχο η λέξη <συμπ> και ναι. η ελληνική γλώσσα κτλ. Για να μην πω άλλο είπα χασάπι. Α, τι θα έλεγε άλλο, που και είπες χασάπι. αυτό Μπούτσερ <σίλει> πάλι που λέμε. Μπούτσερ πάλι ο ΑΕΟΕ. πάλι. Η πάλι. Η Κρεόπολη πάλι. Χθε λοιπόν, εμεί εδώ είμαστε οι τελευταίοι που θα υπερασπιστούμε Το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση, αλλά να τον λε βόθρο είναι ένα θέμα. Να λέει υπουργό τη κυβέρνηση, βόθρο το άλλο κόμμα που είναι απέναντι, δεν είναι καλό για όλου μα. Και ποιο είναι βόθρο τελικά. Όχι, δεν έχει νόημα. Κανεί δεν είναι βόθρο. Δεν θα μπούμε σε αυτό. Υποβιβάζει νοημοσύνε, αισθητικοί. Το επίπεδο τη δημόσια συζήτηση. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να προσδοκούμε για αισθητική στην συγκεκριμένη. Ναι, πλευρά. αλλά είναι, αυτό είναι το κόμμα που κυβερνάει. Δηλαδή, αν άδωνη, Εγκαλούμε τον Άδωνη για μειωμένη αισθητική. Όχι, όχι. Αν αυτό το τον κόμμα. Νογιλέκο, θα σου πω. Αν κάποιο καταφέρεται έτσι κατά του πολιτικού του αντιπάλου και αυτό το κόμμα κυβερνάει, θα κυβερνήσει με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αισθητική, την ίδια μέθοδο, τον ίδιο τρόπο σκέψη. Την ίδια αρπακόλα στο μυαλό, Μα την υπό ίδια υπό αρπακόλα στι πράξεις. Μα το βλέπουμε τα νούμερα, ειδικά τη πανδημία. Αλλά όμω, τουλάχιστον λε. Στο δημόσιο την... λόγο, μέχρι Σεξίες. τώρα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Θα ακούσουμε τα ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι ακριβώ συνέβη χτε. Σα έχει παρασύρει το Twitter και το Facebook. Φλερώνετε αυτό τα μπούτσα λεγόμενα του έτου λογαριασμού να πετούν λάσπη. Εδώ φτάσετε να κάνετε πολιτικό ζήτημα, ένα τροχαίο Και τι κάνετε λοιπόν, προπατά παρασύρετε όλη την Ελλάδα σε αυτό το δόθο που έχετε αποφασίσει να κάνετε την Ελλάδα για να χτυπήσει την κυβέρνηση με ζωντάκη. Το Εδώ το λέει λίγο πιο χαλαρά. Τους λέει βόθρο, αλλά το λέει λίγο πιο χαλαρά γιατί η καπάκι το περιέγραψε και πιο αναλυτικά. Θα σα το πω όσο πιο κόσμο μπορώ και να μην ανεβάσει τη φωνή μου, μου ξεβέβη και ανεβαίνει και α πρωταφιά. Σα, θα σα το πω και ανατριχιάζω. Είμαστε κιεέ και εκεί να δουλεύει σε μία χώρα. που ο Έκτορ Κουφοντίνας, δηλαδή ο γιος του δολοφόνου του Παύλου Μπακογιάννη, απευθύνεται διαδικτυακά στην Τόρα Μπακογιάννη και την αποκαλεί δολοφόνο για το τροχαίο δυστύχημα έξω από το Βουλή. Λοιπόν, λοιπόν, το λέω και αν προσέξτε, θα το καταλάβετε, τι έχετε επιτρέψει να γίνει στην Ελλάδα. Ο γιος του δολοφόνου του Παύλου Μπακογιάννη εγκαλεί την, τώρα Μπακογιάννη τη χείρα ως δολοφόνο για ένα τροχαίο δυστύχημα γιατί του αφήνοτε εσείς με αυτά που κάνετε, με αυτά που κάνετε, έχετε φέρει στην Ελλάδα όλο το βόθρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο βόθρος νούμερο 2. Ο γιος του Κουφοντίνα είναι δολοφόνος. Εδώ, εδώ τώρα. <laughs> έχει, δηλαδή υπάρχει κοινωνική ευθύνη, ας πούμε. Έχει θέσει τέσσερα-πέντε θέματα ταυτόχρονα. Ένα είναι αυτό. Ότι το γράφει ο γιο του Κουφοντίνα. Το να το γράφει ο γιο κάποιου. Οποιουδήποτε. Μπορεί να γράφει οτιδήποτε. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, φέρει και τα εγκλήματα του πατέρα. Ο ο έχουμε γιος. αποφασίσει ότι ο Θάνο Πλεύρη. Ποιο είναι ευώθρο τελικά. Έχουμε αποφασίσει ναι. ότι ο Θάνο Πλεύρη δεν έχει σχέση με τον πατέρα του φασίστα Κώστα Πλεύρη. Έχει δώσει μεγάλη μάχη ο ίδιο ο Θάνο Πλεύρη και το δεχόμαστε όλοι. Της λοιπά, είναι ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Ότι είναι πιο ύπιο φασίστα από τον πατέρα τέλο πάντων. Όχι, όχι δεν είναι. Είναι εκλεγμένο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εκφράσει ο Θάνο Πλεύρη στο δημόσιο λόγο τόσο ακρα Θέλει ο πατέρα. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία μεταξύ. Όταν το έχουμε θα α, το δούμε. Δεν, δεν το, το έχουμε. Είναι ο λόγο τη Νέα Δημοκρατία. Θε να τον μπει ακροδεξιό λίγο ακρέα μερικά θέματα. Ναι. Φασιστικό λόγο όπω είναι ο πατέρα, κατά Εβραίων. Για είναι ο, ο βέβαια δημοσιοί δεν τα έχει. Πει. Δεν τα έχει πει. Άρα έχει σημασία η ακρίβεια των λέξεων. πρώτον είναι αυτό η οικογένεια και Έχουμε αποφασίσει όλοι ότι αυτό είναι φασιστικό ποιο το κάνει. Αυτό είναι να αποδείξει φασιστική. Και είναι και βόθο. Δεύτερον. Πώ συνδέει άμεσα το γιο του Με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώ συνδέεται αυτό, Πώ φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ μακριά. Η όποια υπεράσπιση του συγκεκριμένου κόμματο, όσοι θυμούνται ακροατέ, Πώ συνδέεται το κόμμα αυτό με το τι γράφει ο κουφοντίνα ο γιο στο Twitter, Αυτά τα άλματα λογική, αυτός ο χιλός και το μάζεμα προφανώς το εξυπηρετεί προφανώς για να το κάνει. Τον εξυπηρετεί, και το εξυπηρετεί, αλλά είναι κατάπτωση στην καλύτερη να χρησιμοποιήσουμε λέξει. και Είναι ασόβαρο εντελώ και δίνει τον τόνο. Δεν Μα είναι δεν περιμένα όμω να είναι σοβαρό ο Άδωνη. Εκεί θέλω να καταλέξω. Τόσο πολύ δεν, δεν δε... περιμένα. Εγώ, εγώ επίση. Τι δεν περιμένα. Για ξεφύγει τόσο Έλα, πολύ. Έλα παιδί μου τώρα ξεφτιλίζεται. Μπουλάει το κινητό στο τραπέζι για να το πουλήσει. Αυτό... Και, αυτό... και τα νανογυλαίκα <laughs> και τα βιβλία με που το... τα πουλάει Δουλιά. με τα καφιστά. Έχω 1,5 μέτρο βιβλία στα χέρια μου. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό είναι μια δουλειά, είναι μια σκέψη, είναι μια αισθητική, είναι μια υποβάθμιση του απέναντι του τηλεθεατή που το όλα αυτό. Όταν ο Άδωνη θεωρεί ζώον τον Προφανώ τα πει θα κάνει και αυτά τα λογικά άλματα. Συμφωνώ όλα αυτά. Για, δεν μπορείς να, να, πει, λες για βόθρο, να βγάλει τον όχι τόσο. Δεν μπορεί να λες βόθρο το απέναντι κόμμα. Δεν δε, δε μπορεί να το λες. Yeah, το έχουν ψηφίσει yeah. 32% ήταν η κυβέρνηση. Μπορεί να ξαναγίνει, μπορεί. μπορεί. Και αν η χώρα έχει ανάγκη αυτό που λένε οι ίδιοι. μια ηρεμία γιατί περνάμε πολύ σοβαρά θέματα, μετράμε κρού. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, δίνουν μάχη για είναι χαμό στα νοσοκομεία και στι συγκεκριμένε και όλοι γύρω μα έχουμε. Κρούσματα και ζούμε με στα κρούσματα. Ά, στα. Ναι, οπότε δεν μπορεί να, να ρίχνει, όχι λάδι στη φωτιά. Πετρέλαιο με του τόνου πετάνε αυτοί. Κάθε, οι υπουργοί που υποτίθεται έπρεπε να, αυτοί να κοιτάνε Μα, να τα έχουν είναι όλο τα μεγαλύτερο. τόσο μπάχαλο που αν δεν πάει στην τα Εξέδρα ξέρω. η Πάλα, αν τα δεν ξέρω. πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται. Τα θα πέσουν εχθέ. Τα ξέρω, Αποστόλημα. Με την μπατσαρία του Χρυσοχοίδη, του Χρυσοχουντίδη. Ε, και, ε, ε, την ε, ε, μπαταρία. Μπαταρία, άκουσα. Είπε μπαταρία, να το μάρτυρα. Άρα δεν μου έχει κατεβάσει τέτοιο. τα ΣΥΓΜΑ? <laughs> το, <laughs> το μικρόφωνο. Έχει ένα τέτοιο. Άψαγε το μικρόφωνο πριν και μου φάκε <laughs> το ΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρει. Μου βγάζει το ΣΥΓΜΑ <laughs> <ναι>. το, <ψ. laughs> το κάνει ψί το τέτοιο. Με την μπατσαρία, την μπατσαρία λοιπόν. λοιπόν του Χρυσοχοντή. Χρυσοχοντή, ξέρει ποιε είναι οι μου. Έγινε κάτι με κάποια μπαταρία. Γιατί του έχω ικανού κάνουν τα πάντα με οτιδήποτε. Λέω έγινε κάτι με μπαταρία. Δεν το πει την μπαταρία, δεν τον Τον ακούω. Λοιπόν, ο Άδονη, να μείνουμε λίγο στον Άδονη. Μίλησε για το τροχαίο έξω από τη Βουλή και πώ το εκμεταλλεύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε λοιπόν, προσέξτε λοιπόν! Κύριε τι Πουλέ. κάνετε! Ένα τροχαίο δυστύχημα για το οποίο όλοι κλαίμε και όλοι πονάμε! Κύριε ένα Πουλέ. τροχαίο δυστύχημα! Έγινε ζήτημα πολιτική αντιπαράθεση! Με τρόπο Πουρια, που δεν έχει ξαναγίνει μεταπολίτευση! Μισό. Δεν κλαίμε τόσο βαριά. Αν τόσο βγάλε λίγο να βρούμε και τι κάμερε. Ναι, ναι, δεν με αφορά εμένα αυτό. Μπορεί και να κλαίει. Δεν είναι ένα τυχαίο τροχαίο δυστύχημα. Προφανώς. Έγινε έξω από τη Βουλή από έναν αστυνομικό που οδηγούσε διαολεμένα και δεν τήρησε σειρά άρθρων του κώδικα οδικής κυκλοφορία. πέρασε ένα παιδί με κράνος με πράσινο, το σκότωσε Κρίθηκε αυτό δεν ξέρουμε τίποτα. Η αστυνομία η τροχέ έβαλε σε 48 ώρε ανακοίνωση. Η ντόραπαγιάνια τη οποία ο αστυνομικό ήταν το δικό τη όχημα. Σε 48 ώρε ανακοίνωση. Δεν έχουμε δει κανένα βίντεο μέχρι τώρα. Οι απ έξω, όλα. Διώχνουν όλου αυτό τι μάτι και του έβγαν είδε το και τροχονόμο και υπόλοιπα. Και επίση δεν είναι ένα τροχέο, δεν είναι ένα συνηθισμένο ένα απλό τροχίο. Είναι ένα τροχείο που κουκούλωσαν. Ένα δυστυχίο που ξέρω. κουκούλωσαν, Προσπάθησαν να κοκλώσουν, δεν έχουμε βρει από καμία κάμερα. Τον άλλο διαδηλωτή στη νέα μπήμη το βρήκαν, μπαμπά. λειτουργήσει το σύστημα μια χαρά. Το χρήσο, παπά. Και του αυτόπτε εκεί πέρα δεν τους έχουν βρει. Αν είχαν ρίξει μολότοφ κάποιοι σε εκείνο το σημείο, στο φρουραρχείο, πόσα βίντεο θα βλέπαμε. Μια τώρα. χαρά, θα είχε πακελαιό. Όλα, όλα τα βίντεο θα βλέπαμε τα πάντα και zoom και ξανά zoom. Εδώ γιατί δεν έχει δοθεί κάποιο βίντεο στη δημοσιοίτα Εμένα μου κάνει τα εντύπωση με την κυβέρνηση και το Υπουργείο του Συγχειρημένου που δεν έχουν βρει τον Τελιβέρα να τον βασανίζουν όπω τον Άρη προχθέ στην Γαδά. Δεν το, ξέρεις, δεν το ξέρω, όχι. Τα βγαίνουν τελειωδρά μετά από μέρε. Μπορώ να πω το συγκεκριμένο τροχαίο δεν είναι απλό τροχαίο. Φέβε είναι είναι, είναι απλό πολιτικό τροχαί. θέμα. Είναι πολιτικό θέμα γιατί για άλλη μια φορά μέσα σε ένα μήνα μετά την υπόθεση Λιγνάδη έχει πέσει συγκάλυψη κανονική. Είναι πολιτικό θέμα λόγω συγκάλυψη. Δεν είναι πολιτικό όχι. θέμα επειδή είναι μπάτσο τη Δόρα και όχι. το αυτοκίνητο τη Δόρα. Αυτό δεν είναι πολιτικό. Αυτό είναι ένα δυστύχημα όντω. Μα και το θέμα Έναν Λιγνάδη. Τροχαί. Αν η είχαν συγκάλυψη βγει συγκάλυψη το ίδιο βράδυ κανανε. και είχαν πει το και το, ο Λιγκράντη κατηγορείται αυτά, τον διώχνουμε κατά αυτό, φεύγει, κάνει. Ράνι, θα έχει τελειώσει. Η συγκάλυψη είναι αυτό που. Πού το κάνει πολιτικό. Τα και τα ούτου, τα ραντίλη, τα δεν ξέρω τι πελώνει και όλο αυτό που έγινε και κουκουλώθηκε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε όλα, με όλο αυτό εξηγήθηκε βέβαια και η στάση του Άδωνη πώ θέλει να ρίχνει την μπάλα στην Εξέδρα και να, να τα ρίχνει αλλού, γιατί θα πρέπει να πέσουν χθε, όπω ξαναείπα. Ο Δηλαδή αύριο, χθε έπρεπε να μου πέσει. Πανδημία. Πανδημία. Κλείσαμε... Νόμιζα νομίζω... ο Άνθωνης. Είναι Όχι, πανδημία ο Άνθωνης. Περίμενε. Κλείσαμε, ανακοίνωσαν τα lockdown τα οποία τα βιώνουμε ακόμη και σήμερα. Πολύ αποτελεσματικά. Όταν είχαμε 187 διασωληνωμένους και mm -hmm. τώρα που έχουμε 630 ανοίγουμε. Τέλεια, πολύ καλά πάει αυτό. Έβαλαν πάει lockdown καλά. όταν είχαμε 1526 κρούσματα και τώρα Συνλικά. που έχουμε 3465 χτες ανοίγουμε. Έχει, πάει, έχει σχέδιο η κυβέρνηση, Εγώ αν θέλω έχει να σχέδιο, πω ναι. ότι αν κάτι ότι υπάρχει έχει, είναι σχέδιο. Ναι. Ναι. να μας τον το γνωστοποιήσουν γιατί αυτό που Μόλις. νομίζουμε δεν είναι. Μόλις το Άλλο είπα σχέδιο εγώ. Έχουν. Μόλις είναι η το σχέδιο. Τι ακριβώ κάνουν όλοι αυτοί, μπορεί να μου πει. Έχουν πέντε μήνε lockdown. Τι ακριβώ κάνουν χώρα. όλοι εμεί, όχι αυτοί. Οι άλλε χώρε που έχουν καφέ που ανοιχτά. Η Πορτογαλία, η Λισαβόνα πέρασε μια δύσκολη στιγμή. Το Λονδίνο έχουν καφέ ανοιχτά. Κυκλοφορούν έξω. Με μέτρο, ναι. Με μέτρο, όχι μέτρα. Με μέτρο. Έχουν καταλάβει κάτι. Και εδώ κατάφεραν με όλα αυτά τα πιεστικά, τα εφεδζίδικα, να μην ακούει πια κανεί, να μην πακούει κανεί. Κανεί δεν την είχαν πάρει. Δηλαδή, μα τι να. Τι, οι επιστήμονε και λένε τα έχουμε κάνει λάθο. Κουραζόμαστε. Η κοτανία τα είπε προχ Και βγαίνει και ο Άδωνη πάλι χθε και λέει: Ποιο θέλει για όλα αυτά. Έχουμε και νοσοκομεία εκτό. Νοσοκομεία εκτό. 100%. Τρία λέει κρεβάτια έχουν περισσέψει. Ποιο ήταν ο τυχερό, Τι τυχερό με την ατυχία του. Και βγαίνει ο Άδωνη, Ποιο θέλει για όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Άλλη, Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συγκεντρώσει. Δέχτα την παραμένη εβδομάδα πολύ σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προέβλεψε αυτό που θα έλεγε σήμερα. Τι είπα. Ότι ο κυριότος νόμος που κάνει 120 διαδηλώσεις σε 40 μέρες, είναι η σκόπιμη διάδοση της πανδημίας. Άρα προφανώς ξέρατε ότι με την πανδημία θα υπάρξει, με τις, με τις διαδηλώσεις θα υπάρξει έξαρση της πανδημίας. Το πρόβλημα είναι την πολιτική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ διαδόθηκε ο ιός. Και αφού τη διέδωσαν σε όλη την Αττική, γελάτε και του Να πάτε σε τα Αττικές που βάλετε του ανθρώπου για να γελάσετε. Και να του πείτε ότι εγώ έκανα διαδήλωση, ξέροντα ότι κολλάει η πανδημία που σε πήραξε η βαπτή του Γεωργιάδη. Ψάχτηκε υποκριτή. Λοιπόν, άρα, άρα σκόπιμα διαδώσατε την πανδημία για να είστε εδώ ο και να κλαίνετε. Αυτό κάνατε. Και αντιστρατέψατε όλη την εθνική προσπάθεια τη Ελλάδο για να αποκομίσετε πολιτικά ωφέλη. Λοιπόν, στην Αττική φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ mm. Κατά δήλωση εδώ του Υπουργού Ο οποίος αποφασίζει για σοβαρά θέματα Που είναι τα μισά κρούσματα Περίμενε. Τα υπόλοιπα μισά Στην Χαλκιδική που είναι κόκκινη Έγινε συγκέντρωση στη Χαλκιδική και δεν το πήραμε χαμπάρι Στην Ευρυτανία είναι κόκκινη Η Λέσβος είναι κόκκινη και η Μητυλίνη Ο Δήμος Ιωαννίνων κόκκινος Το Μέτσοβο Ξέρουμε όλοι τι γίνανε φοβέρε συγκεντρώσει στο μέτσο. Συγώνον στον πλότο του Μετσόβου. Όλ, ε, ε, όλοι με, με το μετσοβόνε στα χέρια. Πράβο και βγαίνουν ε, έξω καλά. Ένα μετσοβόνε στα φρύπη. Στην κατερίνη, στα χανιά, στη σκιάθο. Ονομό φθεότητα, Φοκίδα, κόκκινο όλο, κατακόκκινα. Στη Φοκίδα γίνονται κάτι ah, συγκεντρώσει. Αλλά με την κομμάτι. Αρχολίδα, αρκαδία κορυθία, κατακόκκινα. Άρτα θεσπία, Ιράκ, ο Λευκάδα, Κάλυμνο, στην Κάλυμνο, oh. όλοι ξέρουμε τι γίνεται Συμφαράδες. Η Λέρος, η Λέρος, όχι κόκκινη, βαθύ κόκκινο Η Ρόδος, η Χίο, ο Δήμος Ανογείων Ενδεικτικά, και αν δείκανε στο χαρτί, όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη Αυτή βλακία, Για λόγο, όλα τα αυτή πάνω. βλακία που πείθει προφανώς κάποιους νεοδημοκράτε. Που είναι έτοιμοι να πιστεύουν με την, ε, εύκολα, βλακία, με την κάθε βλακία που ακούνε όλους αυτούς Μα αυτό θέλανε, δεν κάτι άλλο Πίσω από είστε... τον άδωνη, ακούουν τον άδενη. Προφανώ το πιστεύουν από ότι πει ο άδονη. Ένα δεύτερο, έχει τέτοια δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάζει κόσμο στο δρόμο. Καταρχά. Να κοινοποιεί. Να έναν υπουργό πρόχειρο να ακούσει. Το χρυσοχοί. Έξω mm. δεν κολαει. <laughs> <laughs> έχει πει ότι έξω σε εξωτερικού χώρου δεν κολαί. Επίση οι διαδηλώσει που σιγά άκουν και κάποιο το ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβει. Έχει ότι έχει μα στην κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δουλεύουν. Το να ανεβάζουν χωρί. Δεν λένε καθημερινά μηντίζεται. Στο μετρό. Μια αντίστοιχη κάθε μέρα. Κανονικά. Ο κόσμος δηλαδή είναι πιο στο κοντά μετρό. ένας στον άλλο. Πιο κοντά και σε Γιατί κλειστό χώρο. Περιορισμένο Και χώρο. σε κλειστό χώρο. Σε καρακλειστό χώρο. Σε καρακλειστό. Και, Αυτή ιστοά, η και το Αυτή που έχει βγει ο κάθε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει. Το η οδηγή του μετρό. Να ότι. Να η ότι του μετρό, δεν είναι να ότι το Ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάξει το μετρό. Όχι, το είπα έτσι για να ακουστεί. Δεν ξαναμπαίνω. Γιατί? Δεν το πιστεύει. Σουχό και Τσίπρα, σε λίγο να Που λέγανε ότι δεν κολλάει στα μέσα μεταφορά γιατί έχει αποδειχθεί, έχουν γίνει έρευνε ότι δεν κολλάει και γίνανε έρευνε ότι κολλάει στο εφετείο. Γιατί δεν κόλλησε στο εφετείο, Γιατί είχε 150 μολότοφ. Α, Πεφτάνει μολότοφ και ξέρουμε ότι και τον μοντέλο. Ο Ιώ δεν θέλει. Για να τον κάψει. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι η κυβέρνηση, ειδικά στην πανδημία έχει όχι απλά ευθύνε, εγκληματικέ, έχει σκοτώσει κόσμο. Νομίζω αλλά με αυτό. την αδιαφορία τη έχει σκοτώσει έχει κόσμο. Μισκόνη. Η όποια το κυβέρνηση που συμβαίνει στην όποια κυβέρνηση που θα τύχε να αυτό θα λέγαμε αυτό το πράγμα. Εδώ όμω, με όλα αυτά που γίνεται, με το lockdown, τα συνεχί lockdown, τι ελήψει σε προσωπικό, σε νοσηλευτέ, τα μέτρα που δεν έχει πάρει σε μεγάλου χώρο δουλειά. στα νοσοκομεία έχει εγκληματικέ ευθύνε. Του χρεώνεται. Πολιτική ευθύνη. Και βγαίνουν αντί να παραδεχτούν ή να έχουν πιο χαμηλό λίγο το τουπέ και το ύφο, και βγαίνουν και κατηγορούν και λέει Είσαι ευώθρο, γιατί διαδηλώνει, γιατί κάνει το ένα, γιατί κάνει το άλλο με αυτό το ύφο του, του μάγκα. Το και χωρί να γίνεται τίποτα. Του, του σαμαρισμού όλο αυτό. Ποιο σαμαρισμού. Ο Σαμαρά είναι πρίτανη μπροστά του. Ο Σαμαρά είναι πρίτανη. Πρί... Γιατί λανσάρεται ο Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι τον είχαμε ω σοβαρό κεντροδεξιό Ευρωπαίο ηγέτη. Και έχει όλα και αυτά έχει τα από μαντρόσκυλα κάτω. από εκεί Όλοι είναι νεχέδες και φωνάζουν Και κάνουν φασαρία με το εγώ τους Και την ύπαρξή τους και λένε όλα αυτά που λένε Άλλο ένα για το ποιος φταίει Πάλι από τον Άδωνη Ξέρετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Πώς είναι η αύξηση της πανδημίας Από τη μέρα που το προανήγηλε Ο κύριος Τσίπρας? Και στο ενδιάμεσο έκαναν 120 διαδηλώσεις Συνεκαπών 160,1% Και προσέξτε Δεν έχει ανέβει καμία άλλη Κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα Το μόνο που άλλαξε Σε αυτές τις πέντε εβδομάδες Είναι οι διαδηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του Κουφοντίνα Για τον Κουφοντίνα λοιπόν Καταστρέπεται την Ελλάδα Αυτή είναι η πραγματικότητα Και πολύ λογικά επιχειρήματα Πάρα πολύ <laughs> Πολύ λογικά δηλαδή να είσαι νεοδημοκράτης Υπάρχουν νεοδημοκράτες το 40% που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία είπαν είναι και πολύ σοβαρή μέσα εκεί και, και με Καμαρών αυτούς. Αυτούς Καμαρώνε, καμαρώνουν είναι παράδοξο. Πραγματικά είναι καμαρώνε. Πώ βλέπουν ένα σοβαρό δεξιό Τι θα σκεφτόταν. Τι σκέφτεται όταν ναι. βλέπει ας Αυτό με, το αυτά τα τσικό, α πούμε, τη στιγμή. Και να, να χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα που υποτιμούν βαθύτατα τη νοημοσύνη όποιου τα ακούει. Πέρα ναι. από το αν θα πει για το ΣΥΡΙΖΑ και σιγά Πόσο τώρα. μάλλον αυτοί που είναι σε αυτή την πλευρά. Με αυτόν αυτού του κόμματο. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία για να μην είναι η άμπαλη προηγούμενη. Οι αρπακολατσίτε να είναι ένα σοβαρό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και ακούσω όλα αυτά. Κατάφεραν να ανατρέψουν αυτό που λέγαμε ότι ευτυχώ δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία. Τι, ευτυχ, τι χειρότερο θα γινότανε. Ευτυχώ έχουμε Ευρώπη για να έχουμε εμβόλια, αλλά δεν έχουμε εμβόλια. Με την Ευρώπη. Με... Αυτό είναι ένα άλλο ωραίο επιχείρημα. Τσίπρας λοιπόν, σήμερα το πρόεδρος συνέδρους Алексей Τσίπρας, που ah, θέλουν ελάχιστη υπηρεσία, και λέει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το ο ΣΥΡΙΖΑ όμω, να, γιατί ah. πάει το μετρό, το κάνω sightseeing, τα ξεχνάμε αυτά. Στη Θεσσαλονίκη όμω το μετρό. Ένα το μετρό είναι. Εκεί. Θα το εκεί μετρό θα φτιάξω το μετρό, θα ανώνη, θα ανώνη στη Θεσσαλονίκη πάχεις στο, στο μετρό ήτε χαμός. Και περιμένουν να το τρένο. <laughs> Δεν είναι ακόμα. Φίλετε, Θέλει 10 χρόνια. Λειτουργεί τα βελαγάπ μου. Σου λέει σε 2 λεπτά λες την Athenian. Αφού Σε 10 χρόνια. Τι περιμένεις; Τέλο κάτω στο τούνελ. Τέλος πάντων Αλέξης Τσίπρας βγήκε σήμερα στο open συνέντευξη το πρωί. Τούκανε ρώτησε και ο Παυλόπουλος γιατί δεν ζητά εκλογές αφού είναι όλα μπάχαλο με τη σημερινή κυβέρνηση και έδωσε απάντηση ανέκδοτο. Ε, λέτε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εμφανιστεί έχει αποδεθεί κατώτερο στον πρωθυστάσιο εκλογές γιατί δεν ζητάτε. Γιατί είμαι σοβαρό άνθρωπος κύριε δύναμη. γιατί είμαι σοβαρό άνθρωπος κύριε Παυλούπουλε λέτε λοιπόν εμείς... ότι δεν το ζητάτε για την συζηρία δεν υπήρξα ποτέ και δεν είμαι και δεν θα γίνουμε μια τυχοδιοκτική πολιτική δύναμη εμείς δεν ζητάμε την εξουσία για την εξουσία εμείς θέλουμε να βρεθούμε στη διακυβέρνηση προκειμένου να, να, να, να δημιουργήσουμε για τον τόπο Η ανέκδοτα μαζί, δεν το πρωί πρωί. Μισό, δεν μπορεί να τα θυμίσει ούτε ούτε Σε Είμαι, σοβαρός άνθρωπος, δεν το, δεν το Είμαι σοβαρός άνθρωπος πρώτον. Είμαστε σοβαροί παράταξοι, δεν είμαστε τυχοδιώκτε. <laughs> αυτά. Α, αυτά, αυτά, αυτά τα τρία. Εντάξει. Δηλαδή, αν τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε αυτά τα τρία τα ανάποδα. Ότι είναι ότι δεν είναι σοβαροί. Και δεν είναι σοβαρός Δηλαδή την υποάδωνη στη μία πίσω από την άλλη ναι, μα για Αλλά συγνώ. και αυτός δεν μαζεύεται Δεν υπάρχει σοσμός Αυτή η ωραία υπάρχει. φράση δεν, δεν υπάρχει σοσμός με αυτού. Αυτό πήγα πήγαμε να Δεν, δεν υπάρχει. περιμέναμε και σοσμό όμως από τους γεκρινούς Δεν περιμέναμε και αυτό το τσίρκο όμως Και από Πώς τον ένα το και από το τον άλλο μέσα αυτή την κρίση που έχουμε. Όχι, με εγώ το περίμενα. Αν δεν το περιμένατε, να αναλογιστείτε τι ευθύνε σα. Δεν το α, περιμένατε. Όποιο δεν το, το περίμενε, έχει ευθύνη. Υπάρχει ο σοσμό Βασίλη Κικίλια. Βγαίνει χτε. Σοβαρό. Πήγε για από την πάλι με τη γυναίκα του Όχι, το όχι, όχι, όχι θα σου πω. Βγαίνει χτε. Χτε είχαμε ρεκόρ. Και διασωλυνομένων και κρουσμάτων. 3.465. Βγαίνει να ανακοινώσει όλα αυτά. Με διαφάνειε. Όχι, όχι, χωρί διαφάνειε. Είναι αυτό που θα έχει εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό και θα είχαμε τελειώσει μου, και το μάθαμε. Όχι, 2 εκατομμύρια το μήνα. Το μήνα, ναι. ναι, ναι Είχε πει ναι, ναι. το μήνα. Θα είχαμε τελειώσει τώρα, 6 εκατομμύρια. Τρία έχει περάσει το τρίμηνο. Συμβάλλει τη μισά του Δεκεμβρίου. Θα είμαστε όλοι τελειωμένοι Μια σαν το Ισραήλ. Θα τώρα, τώρα τι θα γλωσσόφυλλα, θα κάνουμε στο υπεραστικού. Τελειωμένοι είμαστε και τώρα, αλλά με, άλλο, με άλλη οπτική. Και βγαίνει και κάνει λάθο κομβικό στο πώ ξεκινάει την ενημέρωση για να πει ότι είναι όλα μαύρα, ξαναλέω τα κρούσματα 3.465. Σήμερα επιβεβαιώνεται ευτυχώ ότι, ότι, ότι βρισκόμαστε στην δυσκολότερη καμπή τη εξέλιξη τη COVID-19 από την έναξι τη πανδημία. Είπε Όταν λέμε ευτυχώ που βρισκόμαστε, είπε <laughs> ευτυχώ. Δηλαδή, έχει να κάνεις μια δουλειά μόνο. Να βγει. Και, και να πει ένα δυστυχώ στην κρίσιμη στιγμή. Αυτό. Α πούμε μόνο. αυτό. Δυστυχώ είμαστε στι χειρότερη στιγμή. Ούτε καν ολοκληρωμένοι. Και ευτυχώ. Το ευτυχώ και λέει. η είναι η ίδια από το δυστυχώ. Το δει. Βάλε να δει. Δεν Και λέει. Ευτυχώ. Μία δουλειά. Μία μόνο. Τίποτα άλλο. Βασίλη μου, τίπο... δεν είσαι για τίποτα άλλο. Θα βγαίνει και θα λες αυτά που πρέπει να πει. Θα πει δυστυχώ. Και λέει ευτυχώ. Κάνει <laughs> <laughs> την κρίσιμη <laughs> στιγμή. Την κρίσιμη. Την κρίσιμη. Την, τη, τη, τη μοναδική την στιγμή. Τι για να μην έχει διαφάνειε, πώ τα κάνει όλα λάθη. Ενώ μην τη διαφάνειε, δεν δούλευε τίποτα. Άλλο θα έχει, θα έγραφε διαφάνεια δυστυχώ. Δεν χρειάζεται να το πει. <laughs> θα πάμε, έχουμε στο επό... θα μείνουμε <laughs> λίγο <laughs> στα. Ευτυχώ έχουμε την κυκίλια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Θε να πει δυστυχώ. Και λε ευτυχώ. Λέω ευτυχώ, το ξέρουμε ποιο είναι. αυτοί οι διαχειρίζονται όλα αυτά στην κρίσιμη ώρα. Και ναι. πάμε τόσο Και το χάλια. σπίτι μας θα τους δώσουμε. Πριν το πάρουν αυτοί. Ναι. Λοιπόν, ε, ο Άδωνης με τα μπουτς που είπε πριν, ε, θα μείνουμε λίγο, διότι το πειράξαμε, ήταν πρόκληση για μας. Μα ρε φίλε μου, καθόμουν σε μια νάκρη Και κοίταζα το μπουτσό μου και μου φύγε να δάκρυ Ο αυτοκράτορα Κωνσταντίνος πέθανε πολεμώντας Μπούτσο μου πως καταντήσες, εσείς αυτό το χάλι Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν Όταν έβλεπε νου να γκρινιάσουν τα τζάμια, Βλυμουνί! Φεριγεύε να γινώσουν ανάλογα το Δεν θα μου λιώσει το από Και για Το και το Κρημένο στο βράκι. Που αγαπημένο μου αγόρι Πού βρίσκεσαι Δε μου ζητά παιχνίδια κάθε σε κι να στα ενό σου σου. Μπούτσα μου πώ Κατάτησε εσύ σε αυτό το καλή. Ελάχιστο και επανέγι. <Κι> τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε! Τόσο μ' άρεσε! Σε όλου! Έτσι, κάνα τραγούδια τη Αρακωστή. Ναι, Αν και ήταν αγάμο τράγουδα, είναι που καταλαβαίνετε, <χι> να είναι τις προηγούμενες μέρες Δεν πειράζει, αργήσαμε μια εβδομάδα. <χι> ναι, όχι, σε κανέναν. Ταιριάζει μόνο μα, έπρεπε να βαλικό είναι. Δηλαδή... το περιεχόμενο του τραγωδιού με Άθωνη είναι μόνο καρναβαλικό ε, Ναι, κανονικά Εδώ είναι η Ελληνοφρέινα της Πέμπτης Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο Τριφύλι. Το θάλασσινο το μαγεύουν και βγαίνει. Το θάλασσινο τριφύλι, το θάλα θαλά, θάλασσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στίλι; Ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στίλι; Το θάλα θαλά, θάλασσινο τριφύλι. Ελίτις, ελίτις, συστήχην ελίτις. Είναι ένα κουμνιό τραγουδάει, το θαλασσινό τρεφίλη, γιατί σαν σήμερα το 1996. Ο ελίτη νομπελίστα ποιητή, ένα εκ των δύο, έφευγε από τη ζωή. Δεν είναι τυχαία παρουσία. Ακούσαμε του βόθρους να καθαρίσει λίγο για τα αυτοί όμω. Δεν νομίζω. Δύ δύσκολο. Να καθαρίσει τα αυτοί, έκανε μια προσπάθεια. Θέλει μια εβδομάδα εκπομπέ τέτοιε για να, καθα... να κάνει αποτοξίνωση, όπω συστήνουν Φωστό. οι διατροφολόγοι αποτοξίνωση. Α. Ε, οι συνάδελφοι σου, να σταθούμε λίγο στου κουτραγού ή να μην το πατάμε, οι να πάρουμε και άλλο ελίτη στην πορεία. Ναι, οι μπαλούρδοι, άκου να δει πώ λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Και να πούνε πάλι και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι, αν είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα τρία παραδείγματα. Θυμόμαστε όλοι τον αστυνομικό που στην επέτειο του Γρηγορόπουλου είχε πάρει την αθωδέσμη, το ματατζή που είχε καταθέσει μια κυρία στο μνημείο του Γρηγορόπουλου ναι, ναι. και την χτυπούσε στην πλάτη του άλλου του αστυνομικού, ενώ ήξερε ότι είναι. Κατατεθειμένη σε μνημείο στη μνήμη δολοφονημένου 15χρονου από αστυνομικό, την πήρε μη σεβόμενος τίποτα και έκανε χαβαλέ. Στη... Πανάρχιου ηθικού κώδικε, τίποτα απολύτω, ένα, ένα γομάρι και πέταγε την Ανθωδέσμη. Έγινε η ΕΔΕ, επίπληξη. Αφού έγινε η ΕΔΕ, επίπληξη. Ε, βέβαια. Επίπληξη έτσι σημαίνει. Και γιατί του τιμωρούν με ΕΔΕ, δεν μπορούν να καταλάβουν. Μην το πράγμα το αυτό το ακραίο πράγμα, αυτή η ακραία αντίδραση τη αστυνομία προ Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο παράδειγμα. Ο τροχονόμο. Ο τροχονόμο προχθέ. Μπήκε σε γραφείο. Μπήκε σε γραφείο. Ο τροχονόμο στη Βουλή. Ο τροχονόμο στη Βουλή στο τροχαίο με τον Ιάσουνα που δεν πήρε τα μέτρα και σκοτώθηκε το παιδί. Δεν έκανε τη ρύθμιση που πρέπει να κάνει. Γιατί όλοι οι τροχονόμοι έτσι κάνουν τη ρύθμιση στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά τον μάρτυρα που πήγε να πει τι κάνει, Που είναι μάρτυρα. Τον έβρισε σχεδόν και του έκοψε κλίση και του και έλεγε Ελάθο. Αυτό λοιπόν. Τον έβγαιε και κλίση τη ζωτανάνη. δηλαδή από το κρύο. Τον τυμπόρισαν πολύ βαριά αυτόν. Τον βγάλανε από το κρύο. Βαθμό Δημοποιήρε ή έτσι. Σιγά-σιγά. Α, σιγά-σιγά βαθμό. Και τρίτον, έχει βγει η καταγγελία του Άρη Παπαζαχαρουδάκη, τη μεταδώσαμε και χθε, ότι βασανίστηκε. Περιγράφει ακριβώ Τη συνέβη. Ήταν πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα των Συντακτών προχτέ. Μετά βγήκε σε συνεντεύξει και είπε το παλικάρι τι ακριβώ έχει υποστεί. Και βγάζει μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία που λέει μεταξύ άλλων προ την εφημερίδα των Συντακτών που πρώτο δημοσίευσε τα βασανιστήρια. Ότι είναι μια βασαν... με αβασάνιστη σκοπιμότητα έγινε μια καταγγελία περί δίθεν βασανισμού του Παπα Ζαχαρουδάκη Άρη. Mm. Δημήτρη τον ανέφερε στην ανακοίνωση. Και λέει πιο κάτω: Οι καταγγελίε τη εφημερίδα είναι απολύτω ψευδεί και ακραία δυσφημιστικέ. Αφού λοιπόν η επίσημη αστυνομία τα λέει όλα αυτά ψέματα με, αυτές... με αυτού του όρου που σα είπα, γιατί ξεκινάει η έρευνα και καλεί πάλι τον Άρη να του πει τι ακριβώ έγινε. Αν τα θεωρεί ψευδεί, δεν συνεχίζει το θέμα. Αυτή η αστυνομία. Στον άλλο με τη Νέα Μην έγινε. Καμιά ΕΔΕ πέρα να του το δόντια έτσι. Είναι σε εξέλιξη. Α. Γύρεψε σε γραφείο, έχει τα πόδια πάνω τώρα, αυτό και μα ακούει. Αυτά τα τρία περιστατικά είναι πώ τιμωρεί η ελληνική αστυνομία, πώ δίνει παράδειγμα για να μην ξαναγίνουν τα ίδια. Επειδή θέλουν να μην την μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι και θέλουν να σβήσει αυτό το σύνθημα από την ελληνική Δεν πρόκειται να πραγματικότητα. Να Δεν πρόκειται. Όταν ακού τη λέξη ΕΔΕ, να ξέρει ότι το πανηγύριο ξεκινάει η γελιότητα. σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελίτης λάθο. λάθος, πέθανε ο Οδυσσέας Ελίτης σαν σήμερα το 1996 ε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα μιλάει πάντα, κάνει μια ωραία σύγκριση και είναι πολύ το απόσπασμα αυτό ε, εμπεριέχει μέσα τη λέξη ελληνικότητα και δηλώνει και ο ίδιο ότι είναι υπέρμαχος της ελληνικότητας είναι μια ωραία λέξη δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλε χώρε. περιγράφει ακριβώς τι σημαίνει ελληνικότητα Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναδυσβήτητα αλλά και με το κίνδυνο να λοιωθεί η της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ είμαι απομονωτικός. Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενόνα, είτε σε ένα λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα. σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Εδώ λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα. Θέτει ο Ελίτης. Μιλάει για, τα, για τη διαφορά ευρωπαϊκού πολιτισμού, ελληνικού πολιτισμού, αν μπορούμε να το βάλουμε σε αντιπαράθεση, γιατί ο ένας έχει τροφοδοτήσει τον άλλον. Και τροφοδοτούνται, άλλοι λοτροφοδοτούνται, λογικό. Και μιλάει για την ελληνικότητα και λέει ότι είναι η ευγένεια και η ποιότητα που αυτό φαίνεται στα, στα κατασκευάσματα των Ελλήνων είτε πρόκειται για τον Παρθενό να συνεχίζω εγώ τη σκέψη είτε πρόκειται για το Ξοκλήσι το Λευκό πάνω στα βουνά είτε για τους ικισμούς στις Κυκλάδες είτε για τους ικισμούς στα ζαγορχόρια, όλα αυτά τι έχουν, έχουν μέτρο, αισθητική κοντά στον άνθρωπο, δεν είναι μεγαθύρια, όπως είναι στην Ευρώπη, κάτι τεράστια κτίρια που νιώθεις μικρός και τίποτα. Υπάρχει το περίφημο μέτρο και το ορίζει ο ελίτης ως ευγένεια και ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Πολύ ωραίος διαχωρισμός και λέω τώρα εγώ. Για αν αν αυτό, αυτή την αρχή του ελίτη, που είναι πραγματικότητα, δεν είναι αρχή, υπάρχει, έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο άνθρωποι. πριν 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια, συμπεριφερόντουσαν έτσι. Αν αυτό το φέρναμε στο σήμερα και ήταν ένας πρωθυπουργό, όχι ο Μητσοτάκης, ο προχθεσινός, ο παραπροχθεσινός, και έλεγε θα εφαρμόσουμε αυτό στην παιδεία. Ποιότητα και ευγένεια. Αν ένας αρχιτέκτονας, το εφάρμοζο αυτό θα έφτιαχνα αυτά τα τέρατα στη λεωφόρο και φυσία. Αν είχε το μέτρο και την ευγένεια και την ποιότητα. Και πάει Αν, βράσει, ένας δίμαρχος, Αν ένας δήμαρχ το εφάρμοζε αυτό, θα έφτιαχνε το ψηλότερο δέντρο της Ευρώπης που ήταν ένα στήλο με κάτι φωτάκια. Θα είχε αυτό το, το, το τύπου. Αν το, το, το εφαρμόζαν αυτό θα κάνανε τσιμεντένια την πλατεία ομονίας όπως την είχανε μέχρι πρόσφατα. η τσιμεντένια και, Θέλω και, να και πω, την Ακρόπολη μέχρι πολύ πρόσφατα. Μέχρι τσιμεντένια και την Ακρόπολη. Αν Το εφάρμοζε κάποιο αυτό και όριζε ότι η Ελλάδα θα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνουμε Ευρώπη. Δεν χρειάζεται μεγάλα κτίρια. Δεν χρειάζεται αυτό το τέρα τη Λυρική κάτω, στο, το νιάρχο. Περνά από τη Συγκρού και ένα τσιμέντο 30 μέτρα ύψο. Εμένα, εμένα αυτό δεν είναι αισθητικά ωραίο αυτό το κτίριο. Επίσης, είναι. Λειτουργικό είναι. Μέσα είναι. Έξω τα πάρκα είναι. Τα συντριβάνια. Δεν είναι, δεν είναι το μέτρο. Δεν είναι η ποιότητα και η ευγένεια. Κάποιο αντέγραψε, κόπια ρε, ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλή Ευρώπη. Σε αυτήν ανήκουμε. Αλλά εδώ υπάρχει. Στρωμένο έδαφος σου δείχνει η φύση και οι δεκαετίες και οι εκατονταετίες και η αρχαιότητα πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτό το φως. Και σου δείχνει και ο τόπος. Με αυτό το φως, το, τόπος, το γαλάζιο σήμερα, δεν ταιριάζει το τζάμι της λυρικής σκηνής. Ταιριάζει η όχρα και το κεραμίδι που το κάναν όλοι. Ταιριάζει το μάρμαρο, το πεντελικό του Παρθενώνα. Αυτά ταιριάζουν με τα σχηματιζόμενα στο σήμερα. Όχι το τζάμι που... Ψήνονται όλα τα κτίρια μέσα που τα έχουν κάνει μοντρενιά και καλά. Σκοτώνονται τα πουλιά πάνω στα τζάμια. Σκοτώνονται τα πουλιά. Και είναι και τόσο άσχημο. Θέλω να πω, θέτει πολύ με πολύ ωραίο τρόπο και το δίνουμε παράδειγμα. Και λέει: Ο Παρθενόνα και λιχνάρι. Τα Λιχνάρια που φτιάχναν εδώ είχαν αισθητική. Τα Λιχνάρια αυτά που υπάρχουν, βρίσκουμε σαν του καφέ πριν 200, 300, 500, 1000 χρόνια. Είχαν αισθητική όλα αυτά. Ο ελίτη το είχε πιάσει αυτό. Και οι λέξει που χρησιμοποιούσε είχαν, έβγαζαν ήχο. Η λέξη λιχνάρι βγάζει ήχο ευγένεια. Γιατί χρησιμοποιούσε τα λάμδα, τα ρο. Έπαιζε με τα γράμματα, είναι φέλε. Είναι, είναι και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν ε, ε, μάστρος, Το είχε φιλοσοφίσει πολύ. Σταμάτησε νομίζω στον ελίτη όλο αυτό. Η πολιτική ηγεσία δεν το έχει ακολουθήσει και σου καθόλου. Λέω εγώ, ο ελίτη που τον ακούσαμε τώρα με τον καθαρό λόγο του. Τα, τα, ωραία τα ωραία παραδείγματα και το άνοιγμα, του το άνοιγμα του ορίζοντα και τα ερεθίσματα που προκαλεί μια Μπράβο, ατάκα, του, ναι, ναι, ναι, μια μπρά, ατάκα του ο Ελίτης που είναι παγκόσμιο ποιητής ούτε καν ε, όλης της Ελλάδας μόνο ε, είναι πολύ μικρή η Ελλάδα δηλαδή για τον Ελίτη ε, που δεν ήταν αριστερός ποιητής αν τον, κα, καθόλου, καθόλου τον κατατάξεις Μα, στη δεξιά ναι, ναι. τι σχέση έχει λοιπόν δεξιά, φοφόρε ο Ελίτης αυτό όλο που ακούς όλο που σου έβγαλε με αυτό το μπάτο που ψηφίζει σήμερα Ας το, ας το απαντήσει ο δεξιός ψηφοφόρο αυτό Εμείς για να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ψηφοφόρους Και τους δεξιούς και τους υπόλοιπους Θα πάμε στις διαφημίσεις έτσι να Ναοί στο σχήμα του ουρανού Και κορίτσια ωραία Με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπατε Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας Και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε Φύγανε, φύγανε Ο Ιούλιο με το φωτεινό που κάμισο Και ο Αύγουστος ο Πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ήλιο βασίλεμα και τον ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Субтитры создавал χορό τρελό τα μέλισσα φουλά Ιδρώνει ο ήλιο τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό στάχια ψηλά λυγίζουνε στο μέλλον ψωρανό Εδώ είναι σύμπραξη Ελίτη Μαρκόπουλου γιατί σαν σήμερα ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε το 1939 η στοίχη εδώ του Ελίτη λέει το αλονάκι, τα μελισσόπουλα, τα λάμδα που λέγαμε ναι, πριν ναι, ναι. λυγίζουν στον καιρό, ήταν μια αγάπη γιατί τον είχα ακούσει το έλεγε παλιά, το, πολύ είχε μελετήσει, παλιά. Το, είχε το είχε μελετήσει και έβγαζαν ήχο τα λάμδα, βγάζουν έναν ήχο τα λάμδα αλλιώ. λοιπόν ε, και ένας ωραίος στίχο του Ελίτη και ειδικά με τέτοιες, Έχει κάτι συννεφά και με τέτοιε μέρες είναι έτσι ωραίος Θεέ μου πόσο μπλε ξοδεύει για να μην σε βλέπουμε. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι ναι, το ναι. πολύ γνωστό και το πάρα πολύ ωραίο. Με λύτη, Θοδωράκη θα κλείσουμε από το άξιο νεστή. Εδώ από το χαρούλι. σας αποχαιρετάμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο. Χαρά. <Τις> Oh uh -huh.